Καλημέρα, τον διάμορφο. Καλημέρα στην πετσαλίδα. Καλημέρα, παιδιά. καλημέρα. Καλημέρα, τι μου κάνει. Καλά. Πήρα να σε ρωτήσω. Ρατάτα. Επειδή μείωξε κανόλο. Ποιο είναι ο άνθρωπο στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό να ρίξουμε. Κασελάκι, παιδί μου. Συρίζουμε, ψηφίζουμε. Στέφανο Κασελάκι. Από το Μαϊάμι στην Κουμουνδού, μια παρούφαδρόμο! Γιατί κασελάκι, επειδή είναι έτσι ωραίος, Όχι, τι ωραίο του Όχι, κασελάκι για λόγου ελληνικού. Την Γιατί την εκπομπή θα το κάνει. Δεν το κάνει και το ΣΥΡΙΖΑ. Μα, μα εγώ νομίζει να γούσα την αξιόλου. Ναι, γούσα την αξιόλου. Όμω Τι σογλου δεν έχει να δώσει τώρα σε εμά. Να μην τώρα και ο Τζομάρε δεν έχει. Κασελάκι. Εγώ για επαγγελματικού λόγου δηλαδή θα γαφτώ ο ΣΥΡΙΖΑ να ψεφίσω κασελάκι. Κασελάκι, κασελάκι, ό,τι μου πει. Θα, θα το θα... κάνει το... για την ελληνοφρένια, δεν, δύσκολα δεν το κάνει για άλλο λόγο. Εντάξει, εγώ δύσκολο από εδώ αλλά θα το κάνω για σένα αγάπη μου. Λέγεται. Λέγεται. Κυρευτεράτζα είμαι, καλώ όρισε. Ένα μόνο λευτεράτζα. Τι κανεί. Πού είσαι Β. Εδώ είμαι. Β δηλαδή το λέω με την έννοια ότι Β σημαίνει η ζωή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ζωή. Όχι κάτι άλλο. που λέμε. Που και το παλεύω. Πότε θα κάνεις κανένα παράσταση. Είχα μπλέξει κάτι μαφίες. Τι θες? Παράσταση, πότε θα κάνεις? Παράσταση θα κάνω 5 Οκτώβρη στο θέατρο Άλσος. 5 Οκτώβρη. Δεν πιστεύω να βάλει σε 120 ευρώ που βάζουν κάτι άλλο. Είσοδο. Ναι. Όχι καλέ. Ποιο βάζει 120. Ε, εντάξει, αυτοί που έχουν το καλοκαίρι δεν πήρε απαραίτητα. Τι είμαι, παιδί μου, για να Καλύτερη είστε. Τι με πέρασες Εγώ είμαι φυσικός σε όλα μου Φυσικός εγώ φυσική είμαι Αν δεν σε βολεύει το άλσος 20 του μηνός Σεπτεμβρίου Λαμία 21 Θεσσαλονίκη Που να τρέχω στη Λαμία καλή μου Ε με τότε το άλσος πιστεύω, αγάπη να... μου άλσος Άλσος Άλσος πέντε <Καλύτερο> Δεν ήρθες και τα τα τηλεφωνικά και τα Μου άρεσε λίγο, ναι. Ε, εντάξει, θα ζεστώ, σηκώσω. Μπορεί. Αμέσω. Η ψυχή είναι ότι θα αναμένο μούρσε από τη θάλασσα και τι παραλίε. Τώρα η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, τα ξέρει αυτά. Ε, ναι, ναι, όπω και οι πιωχαντιδάκε, αυτή είναι θαλασσινή για του ναύτε που περνούν έτσι. Να σου πω, ρε, ο Κασελάκη που έχει κάνει αυτό το σποτάκι τώρα. Κασελάκι okay. για τα σένα, το ε, Το θέμα είναι, λέει, πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση και τρία χρόνια μετά και τα έφερα να μπω στην Ποντοπόρον αυτή.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 Τότε το, το παιδί. Δηλαδή, εμεί αν ψάχναμε πλάι, κάτι, τι ψάχναμε, ένα μυτσοτάκι, αλλά σε καλύτερη βερσιόν, ας πούμε. Αυτό. Η version μα κάλεσε. Δηλαδή, ήταν 3. το IOS 15 και εμεί θέλαμε το 16,3. Όχι, όχι. Έχει έρθει η ώρα πλέον που ο Άδωνη έχει γίνει προφήτη. λέει, πού θα πάμε, θα γίνουμε υπεράριστη. Πού να το πάνε, υπερπρότη, δεν γίνεται. Να ήρθε. σπετιέται. Ναι, όχι, εγώ συμφωνώ. Να το σπετιέται. Ας το και λίγο άλλο και θεργεύει Και χαμακώνει το θεριό με το καμακιτήλ Τώρα τι μου ανοίγει τώρα, δεν είχα σκοπό να ρίξω τραγούδι Ο κατελάκης μας μπροστά Σου πτιαξε για την πάλι άντε Καλώς φανά Καλώς ήρθα Ομορφάντρα μου λουλού μου Ο αγάπη μου Ελληναρά μου Ο αγαπημένε μου εσύ Πότε θα σου αλλάξω τα φώτα ή θα μου τα αλλάξω εσύ Είσαι ηλεκτρολόγος Ο ηλεκτρολόγος σήμερα Άμα Τι είσαι ηλεκτρολόγος παιδιά τα φώτα μόνο ηλεκτρολόγοι θα τα αλλάζουν Α Τι όλα κιόλα. όλα Όλα και όλα Τι έγινε πώ θα περάσαμε Ωραία πο, πο, καλά δεν δε έχω σοκολάτη, παράπονο Τι σοκολάτι χρώμα είναι αυτά μορ να με φωνάζει μόκα ή μοκατσίνο. Θα σε πιω στο ποτήρι, μοκατσίνο. Σε χαμηλό για να χωράω. Εντάξει, κάτι έχω δει. Γιατί έτρωγα στο είδε που στο έλεγα, εγώ τα έλεγα παιδιά. Βαζολίνη έχω. Το είχα πριν φύγει. Είδε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πάμε για φοβερά Χαίρονται και αυτοί που να είναι καλά που μα την έφεραν. Ε, βέβαια. Να χαρώ εγώ αυτό το 40% να μαλαγικέ μου. 41%. Αχ, συγγνώμη, 41%. Καλά πέρασαν, τεράστια. Δεν μπορώ να πω. Είναι προσωπικά δεδομένα. Έχω υπογράψει GDPDAR. Q, κάτι τέτοιο. Ε, θα έρθω να σε εδώ στο φεστιβάλ φέτο. Οπότε θα είστε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι θα είστε. Δεν θα είμαι στο φεστιβάλ φέτο. Δεν θα είσαι. Όχι. Γιατί? Γιατί? γιατί δεν με κάλεσαν. Τι γιατί. Καλά, άστι μαλαγικέ. Θα σε δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδί μου έχει το πρόγραμμα, δεν με κάλεσαν τέλος. Λοιπόν, yeah. 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος. Αλήθεια. Ναι. Κλείνουμε από τώρα δηλαδή, ερχόμαστε. Ναι, με. Τέλεια. Θα ανακοινώσω προπόληση τις επόμενες μέρες. Έγινε, Αποστολή μου έγινε. Yeah. έγινε. Yeah. Καλώς ήρθατε, παιδιά, φιλιά πολλά. Καλώς ήρθε το δινάριο Προφητικά τα λέω. <συσχε> θα έρθει η ζωή και θα με υπαληθεύσει. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Τι έγινε, έκλεισε το GBL. Έκλεισα το GBL, ναι. Πού το ξέρει ότι έκλεισε το GBL, Όλα τα ξέρω. Α, καλώ ήρθατε. Καλώ Να ξέρετε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που επισέψατε. Καλό αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να παίρνετε άδεια το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη, γιατί δεν παίρνουμε Και το Σεπτέμβρη, συμφωνώ. Ναι, να παίρνε και τον Αύγουστο. Αλλά ελάτε καμιά φορά και τον Αύγουστο, εσύ. Αφού γίνεται τι που Με συγχωρείτε. Γίνεται χαμό που το λέμε. Ωραία, εγώ κατά ότι να παίρνουμε και το Σεπτέμβρη και το Σεντέβρι. Εγώ παίρνω και το Σεπτεμβρίου. Είμαι σε άδεια ακόμα τώρα εδώ, δεν μπορεί να φανταστεί. Πεί. Βασικά είμαι σε άδεια γιατί δεν θέλω δε... να είμαι σε άδεια. Καλά, καλά. Να καταλάβω. ρωτήσω κάτι. Λαμόγια. Ναι, ναι. Όχι, ρε, <laughs> ε, όχι, κυρία Αποστολή. Με συγχωρείτε. Α, <laughs> δεν είμαι σε άδεια, δεν είμαι λαμόγια. Να ρωτήσω κάτι. Πήγατε βορειοαδία. Ναι, πήγαμε. Ε, Είναι το μέρο που όλο έχει περάσει τι καλύτερε διακοπέ του. Πού το ξέρετε. Ε, να, καλησπέρα. Είμαι γιαγιά γι' αυτό. Έχει βρει τον τάσο, το νερό σου εδώ πέρα στην τρίτη ηλικία, κατάλαβα. Τρίτη ηλικία, την άλλη φορά που σου είπα ότι είμαι ο πατέρα σου, δεν μου είπε ότι είμαι τρίτη ηλικία. Πατερούλη. Τέλο πάντων, εντάξει. Πο, είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψατε. Δεν ξέρω τι άλλο να σα πω. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ όμορφα στην Ελλάδα τον μήνα Αυγούστου και το μόνο πράγμα που περιμέναμε ήταν η 4 Σεπτέμβρη από όταν μάθαμε ότι επιστρέφεται. Τι άλλο θα αναγκάμουν και... γλυκά, όταν έχει φάει το μυτσουτάκι στα μούτρα όλο το καλοκαίρι, έχει καεί Ελλάδα. Κάποιοι περιμέναν τι 3 του Σεπτέμβρη. Έμβρει και άλλου λόγου δικού του. <laughs> Άλλοι τι τέσσερι. Ναι, ναι. Έχουμε φάει το μιτσοτάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. θα το φάτε μερικά ακόμα. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Γεια σα. Υπάρχει το μαγκαζίνο σα. Τηλεφώνω από τον αντρέανο τη Ελλάδα. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχετε κάποια στάση. Έχουμε κάποιε στάσεις Γενικώ. Αλλά δεν νομίζω ότι σα αφορούν οι στάσει που κάνουμε εμεί εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό σα σοκάρει. Αλλά κάποιε στάσει κάνουμε που δεν είναι συνηθισμένε. Από το Ιερεποστολικό έχουμε φύγει χρόνια, φαντάσου. <laughs>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 Βάσκαλε. Όσά από την Πάτρα πάτουμε. Έλα στάθη. Καλώ ορίσατε. Μαθητού μου είσαι, μαθητού δούμε. Από μου. εδώ και πέρα θα σε φωνάζω δάσκαλο. Γιατί, Γιατί τέτοιε διακοπέ, μόνο οι δάσκαλοι κάνουμε. Δάσκαλο θα με λε. Θέλει. Θέλω, μόνοδρομο. Δάσκαλο θα με λε. Ναι, τέτοιε διακοπέ χρυστού για να πάκε δύο με τι τρει πώ έκατε. Ο δασκάλακο ήταν λεβεντιά. Εγώ δηλαδή. Να σου πω, εκεί τα μέρη σου γλίττωσε τι φωτιέ έ. Τι γλίτσε τα μερική έβγα. Τι έβγα. Γλίτσε λίγο η βόρεια. Γιατί από τη μέση και κάτω, δεν γλίτσε. Ναι, εντάξει, λίγο, Μας γιάζει, τα ε, όλα μας τα, τα μέρη, δεν κατάλαβα, το νησί είναι ένα. Παράσετε καλά? Δεν μπορώ να πω. Γιατί? Ε, είχα έννοια, εσένα. Τους μαθητές Αχ, μου, πότε θα επιστρέψουν τους μαθητές. Να, όρσε. Τέλος, θα σε φωνάσω δάσκαλο. Εντάξει, μικρούλη. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Καλώς ορίσατε. Καλό χειμώνα, δεν ευχαριστούμε καλά στο φθινόπορο, εύχομαι. Καλησπέρα, Ελλάδα! Καλησπέρα! Ευχαριστούμε, Ελλάδα! Χαίρετε! Γεια σα! Απόστολε! Ναι! Θανάσης από πάτρα, χαίρομαι που σα ακούω! Κι σου Θανάση. Αν και συμπαθώ λίγο παραπάνω το θύμιο, δεν πειράζει. Τέτοιου μαλάκασε. Μην φανταστεί πολύ παραπάνω, 300 γραμμάρια. Αλλά είναι αδυναμίες. Γι' αυτό είπα εγώ ότι είσαι λίγα γραμμάρια. Τι να κάνουμε, Απόστολη, τώρα. Εντάξει, δε... συμπάθειε <σομπάθειες> είναι αυτέ, κατά... συμπάθειε. Και αντιπάθειε από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να σα ευχηθώ καθόλου καλοκαίρι. Μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Και να σα ακούμε πάλι από το Σεπτέβρι. Είναι κούκλο μορία, αλλά τα έχει μαζί μου. Τον έχει γκόμενα. Το κατάλαβε μορί. Για ποιον λένε. Μέχρι από εδώ πέρα, μας παίρνετε τους γόμενους. Για μένα λε. Αυτή την ακροάτρια που έβγαλε τελευταία τη. Α, ναι, είμαι, του λαού. όλα αυτά που λες τα... είναι ισχύ. Τα έχουμε με τον Αποστόλη. Εντάξει, το αρέσουν τη Γέρη. Ναι, γεροκάμια κα... σου λεγόμενο. Άλλο. Αλό. Γυρίσατε. Γύρισανε. Βρέγα μη... <μήλω> παιδί. Οπα. Προσπαθώ να σε πάρω ξέρει από πότε. Από πότε? Γίνεται το ατύχημα στο πέραμα. Το εργατικό. Ναι. Σαν ε, θύμα εργατικού ατυχήματο, προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο, παπάρια. Ξέρεις, εγώ σε παρόν την ώρα τη διαφημίση. <μήλω> προσπαθώ να σε πάρω να σου πω την εμπειρία μου για το εργατικό. Ότι <μήλω> πεθαίνει η γυναίκα στην καρότητα στο κινήτου. Παθένικο πελίτσα να πούμε. Α μην το ψάχνει. Δεν μου το πει. Δεν τελειώνω το πιο πέθανε από τότε. Ναι, αυτό σου λέω. Προσπαθώ να πότε προσπαθούσαν να σε πάρω τηλέφωνο. Και δεν μου το φορά να πούμε. Ε, δεν το, για... σου πω. Καλά είσαι σε πρέζα μαλάκα, είχα βρει, να βρει στην που έπαιζε σε δύο και έπρεπε να πάω σε συγκεκριμένο σημείο για να τον ακούω να αποδέρε, είσαι τρέλα, δεν υπάρχει Το θυμήθηκα, στην παράσταση στο VOX που είχε έρθει μετά Δεν ήρθε να μιλήσει μαλάκα, Αφού τα είπαμε την ώρα που μου σου Μήπω τράβωσε σου. Όχι ρε το μωρό μου, δεν στραβώ το μωρό μου ρε βάλα. Αφού αγαπάει και περιμένει αυτό μου, λέει πάρ' τον τηλέφωνο να δεις ποτέ έχει παράσταση. Έχουμε κάτι στο αυτό να το κάνουμε, πως το λένε... Έχουμε, έχουμε ρε. 5 Οκτώβρη Θέατρο Άλσος. 5 Οκτώβρη Θέατρο Άλσος, Αποστόλης Μαρμαγιάνης, ωρε πού... Σαμπλέ που είχετε να φάτε. Έτσι. Το πετύχα ή Αν... κάπου εκεί κοντά ή Εντάξει δεν είναι αυτό ο τίτλο αλλά δεν πειράζει. Τώρα το πρόβλημα ξέρει και ο είναι παλέ. Κακό φεύγω με και ράλια Ακρόπολη. Πώ θα σε ακούω πάνω στο βουνό. Να σου γράμμουν. Πόσο μένει τώρα η Ακρόπολη τώρα κι εσύ. Έλα α πούμε και ένα μωράκι. Έλα, το... μωράκι μου. Aloja, po toli. Alo, się. Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Jesteś? Γειά σου τέτοια. γεια σου μωράκι γεια σου Μαρακι. Ξέρω Ά, τη δικιά σου Ξέρω τη μάνα σου Μου, Μου τη μάνα σου. Γι' αυτό Σε αγαπά. Α, συγγνώμη. <ΡΟΥ> Τι φοράς? Φράκι, ε, τώρα, εγώ αυτοί μετά ή με προκαλεί? Τι <ΡΟΥ> βρακάκι. Αυτή με προκαλεί, αυτή ξεκίνησε πρώτη, λοιπόν. Ε, ναι, ρε φίλε, κάτω να τρυπάρει και προσπάθει να το διαπεράσεις. Έλα, γεια. Για στα κολομμέρια, γασίκη, θα τα πούμε, φιλιά, γεια. <ΡΟΥ>